Στο όνομα του Πατρός και του Υιου και του Αγή Πνεύματος, Αμήν. Βασιλεύει ο ουράννη παράκλη, το πνεύμα της αληθίας που πανταχώ παρόγια τα πάντα, να πιώνουν θεσσαυρό στην αγαθόνη και ζωή σκουριγός, ελευθεία και σκήνες ονειμή και καθάρισμα μας οβάζει κυβίδος και ως όσο να έχετε τις ψυχά σανή. Καλησπέρα. <ΣΣΣ> Ηλία, δεν μου ξαναπεί καμιά ευχαίρεια να πάει ώρα, κλείς, Μετά αυτοί, εγώ, που δεν πάει καλά. <laughs> Θα νομίζω, δηλαδή, <laughs> Λέω να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα το οποίο θα θέσουμε Γνωρίζουμε πως στο μερικόν βρίσκεται το όλον και στο όλον βρίσκεται το μερικόν. Τι σημαίνει αυτό Η αλήθεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό Σε, στο, σε, σε μια πτυχή τη ζωής μας όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αλήθεια εμπεριέχεται το όλον, όλη η αλήθεια και όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αλήθεια βρίσκει απάντηση και για το μέρος για το μερικό δηλαδή σε ένα κομμάτι της ζωής μας όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην αλήθεια μέσα στη χάρη του Θεού είναι όλος ο Χριστός και όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στη χάρη του Χριστού έχει την απάντηση και για το κοινό Κομμάτι της υπαρξιώς του και κάθε κομμάτι της ζωής του. Οπότε στο ερώτημα που θα τεθεί που φαίνεται να είναι ένα κομμάτι της ζωής μας είναι δυνατόν να υπάρχει τόλο. Να υπάρχει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ακαιρέα όταν είναι αλήθεια. Είναι ολοκληρωμένη. Το στοιχείο της αλήθειας είναι η ακεραιότητα και η ενότητα. Ας πούμε, μπορεί να κάνω κάτι το οποίο μοιάζει να μείνει πνευματικό όπως είναι η εργασία μου. Αν όμως ο άνθρωπος την εργασία του την ζει με τη χάρη του Θεού τότε η εργασία του όλη γίνεται Χριστός. Η εργασία που μοιάζει ένα κοσμικό γεγονός μπορεί να είναι παρουσία και αποκάλυψη Χριστού αλλά και η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι ένα κομμάτι τη ζωή μας που αφορά την πνευματική ζωή αλλά μέσα στην σχέση μας με τον Χριστό υπάρχει αν θέλετε η λύση η συνάντηση η απάντηση όλης μου της ζωής μου, όλων μου των ενεργειών στη σχέση μου δηλαδή με τον Χριστό υπάρχει η απάντησή μου και για τα επιμέρους της ζωής μου τα καθημερινά και αν μέσα στα καθημερινά ζω την χάρη του Θεού τότε στις απλές ενέργειες της ζωής μου είναι δυνατόν να υπάρχει το όλον ο Χριστός Άρα, για την αλήθεια, στο μερικό, στο μέρος υπάρχει το όλον και στο όλον υπάρχει το μερικό, το μέρος. Λοιπόν, θα θέσουμε ένα ερώτημα το οποίο το άκουσα από πολλούς ανθρώπους και προβληματίζονται και θέλω τη δική σας γνώμη. Ξέρω ότι η απάντηση είναι, νομίζω ότι επειδή το ερώτημα το θέτει ένας παπάς και το κλίμα κανείς μπορεί να υποψιαστεί ότι είναι κάπως εκκλησιαστικό Μπορεί κανεί να μην τολμάει να τοποθετηθεί άνετα. Νομίζω θα εκλάβουμε τι απαντήσει όσοι απαντήσουν, όχι ω προσωπικέ εμπειρίε, αλλά ω μια άποψη πώ υποπτεύεται, πώ οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το θέμα το οποίο θα θέσουμε. Γιατί κανεί μπορεί να αντρέπεται να τοποθετηθεί, μην τον ταυτίσουν, μην ταυτιστεί η ζωή του με την απάντηση και δυσκολεύεται. Για αυτόν τον λόγο θα ερωτηθούν οι άντρε για τι γυναίκε και οι γυναίκε για του άντρε. Λοιπόν, το ερώτημα το εξή. Εάν ένα άντρα συνάπτοντα μία σχέση με τη γυναίκα αρνηθεί να έχει πριν από το γάμο ερωτική επαφή, ποια θα είναι η θέση της γυναίκας Και αντίστροφα, αν μια γυναίκα αρνηθεί να έχει πριν το γάμο ερωτική επαφή, ποια πιστεύετε θα είναι η θέση του άντρα, πως θα τοποθετηθεί, πώ θα αντιμετωπίσει. Ξέρω ότι ε, ο περισσότερος κόσμος η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας το θεωρεί αυτήν την πρόταση, αυτήν τη θέση ως έξω πραγματικό. Ο άνθρωπος που θα τοποθετηθεί έτσι θα χαρακτηριστεί ή ανώμαλος ή εξωγήινος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέρα όμως από αυτούς τους, πραγματι, τους χαρακτηρισμούς τους οποίου γνωρίζουμε. εσείς πια πιστεύετε ότι είναι η προσέγγιση των περισσότερων ανθρώπων που έχουν διάθεση μιας σοβαρής σχέσεως πως θα αντιμετωπίσουν το, το, το, το, το, την, την, την θέση αυτή, πως θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος που έχει αυτή την θέση και το λέγω αυτό όχι για να κουτσομπολεύσουμε πάνω στα ερωτικά αλλά να γίνει μια, ένα ξεκαθάρισμα μίας δυνατότητας σχέσεως όπου μπορεί σε ένα κομμάτι αυτό της ζωής μας να υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης του Χριστού γιατί είπαν ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τη ζωή μας έχει να κάνει με την αμεσότητά μας δεν είναι ένα κομμάτι ενός μέρους της πνευματικής μας ανησυχίας αλλά αφορά το όλον. Και σε αυτό το μερικό το ερώτημα μπορεί να υπάρχει το όλον δηλαδή ο Χριστός ή όχι. Εσείς πια πιστεύετε ότι θα ήταν η οχι εσεις ποια πιστευετε οτι αυτού που θα εδέχεται αυτήν την πρόταση ένας-ένας <χω> Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, γιατί για, για, φοβούμαι ότι κανεί θα δηλιάσει την τοποθεσία, γιατί σου λέει: παπάδε δεσί να πούμε κάτι, θα μα πάρουν τι ντομάτε. <laughs> Νομίζω, θεωρώ ότι η άποψη αυτή είναι αυτό που αντιλαμβάνεστε εσεί, όχι για τον εαυτό σα προσωπικά, αλλά πώ θα το αντιλαμβάνεστε αυτό η κοινή συνείδηση, ο κόσμο. Είσαι ένα συνηθισμένο άνθρωπο, δεν άκουγε. Φτιάχνουν μια σχέση και έλεγε: Κοιτάξτε, μου, πριν το τι θα έκανε αυτή η γυναίκα. Αντίστροφα, αν πέλεγε μια γυναίκα σε έναν άντρα έτσι γιορτά, τι θα έκανε ο άντρα. Εγώ έχω την άποψη ότι όταν δεν δέχεται ο άντρα να πιστεύει, μπορεί να πει κάτι. Να έχει κάποιο πρόβλημα με την ασθένεια. Με τι. Με ασθένεια. Να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν τρέξει το. Αλλά είπε και τι απόψει ότι δεν είναι. Ε, νομίζω ότι η αμαρτία δεν είναι στο σώμα Είναι στο μονέα είναι, είναι δύο θέματα που ανοίξατε Το πρώτο είναι Το ερώτημα γιατί αρνείτε Αυτό που είπαμε Ή ανώμαλος είναι ή πως το είπαμε τώρα Δεν ξέχασα ή... Εξωγήινος Εξουγήνω. <laughs> Γιατί και οι δέκα παρτένες Οι πέντε κράτησαν την παρτένια Αλλά τους έδειξαν τα υπόλοιπα έχουμε με ναι, αλλά οι πέντε φρόνιμες δεν ότι δεν είχαν και παρθενία δεν ότι δεν είχαν και παρθενία που ένα κεφάλι κόβει κεφάλι mm. οπότε και, και το άλλο που είπατε είναι ε, ότι νομίζω ότι η αμαρτία είναι στο πρόβλημα και η αμαρτία φορά το... νομίζω ότι αυτή τοποθέτηση είναι αρκετά πουρητανική και θεκιστική που χωρίζει τον άνθρωπο σε ψυχή και σώμα. Η αμαρτία προλαμβάνει τον όλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει πνευματική και σωματική αμαρτία. ή Είναι αμαρτία κάτι, ή όχι. Είναι κάτι, είναι, είναι κάποιο, κάτι ψέμα, ή είναι αλήθεια. Δεν έχει να κάνει, α, το, δηλαδή, το, το σώμα δεν έχει αμαρτία, Όχι. Ξεκινάει πρώτα από το πνεύμα. Αλλά στο όλον μετέχει ο άνθρωπος Σωματικά, συνολικά μετέχει στην αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Το άλλο βεβαίω. Είναι αυτό που θέσατε Το πρώτο επομένως που μπορεί κανείς να πει μια θέση Είναι ότι κάποιος λέει Για να λέει ή όχι κάτι συμβαίνει Ψηλιάζεται πρώτα. Είναι μια θέση Αυτό έτσι. Είναι η οχι κατι συμβαινει ψηλιαζεται τώρα. ειναι μια θεση αυτο ετσι ειναι η αμφιβολία Αν όλο λειτουργεί φυσιολογικά ή όχι Εγώ θα σας το επεκτείνω Και θα σας κάνω μεγαλύτερο το πρόβλημα Μπορεί σωματικά να λειτουργεί εντάξει Βιολογικά να είναι εντάξει Αλλά να έχει άλλα πρόβληματα Λόγω ψυχολογικών δυσκολιών όχι κατά ανάγκη γιατί κάποιο είναι μέσα στην εκκλησία αλλά μπορεί να ζει σε μια συντηρητική οικογένεια και να έχει μια δυσκολία, μια αναπηρία να πλησιάσει ο σύντροφό του και ενώ μπορεί να λειτουργεί καθόλου φυσιολογικά σωματικά να έχει άλλα προβλήματα και να είναι τελείως αδέξιο στην προσέγγιση αμήχανος και να έχει άλλα ψυχολογικά προβλήματα Έτσι. και πολλά άλλα μπορεί να πει κάποιο, είναι αυτό που λένε αν ταιριάζει η χημία μας αυτό συνολικά σαν εικόνα. Άρα το πρόβλημα, την προβληματική τη μεγαλώνουμε και υπάρχει και αυτό το δίλημα. Υπάρχει ένα τέτοιο δίλημα. Άλλος. Πάνε τα νάμια να δουλεύσετε ναι, ποιά άτομα στο ε, κοινό σύνολο ή άτομα με την ειρηνική σχέση άσχετα με το κοινό που, που πάει. Στα, που είναι, σε, και, σε, στα και στα δύο επίπεδα. Τότε κανεί κοιτάει για ποιο λόγο κάνει αυτό. Δηλαδή να μια σχέση με τον άτομο άρα πάμε σε να θα να συνεχίσει άρα το πρόβλημα τι θέτε υπάρχει ένα άλλο ερώτημα μια άλλη προσέγγιση είναι έχω σχέση για ποιον λόγο με ποιον προοπτική η συνηθισμένη απάντηση που λέει ο κόσμος ε ξεκινούμε ας... και βλέπουμε Έτω. τι κρύβει αυτό όμως ξέρετε νομίζω πρέπει και είναι απαραίτητο πίσω από Κουβέντες που κρύβουν μια κατάσταση δήθεν απλότητος αφέλιας, στην ουσία είναι κουβέντες αφασίας που δεν θέλουμε να τοποθετηθούμε και να έχουμε λόγο στη ζωή μας. Και ξέρετε αυτή η κατάσταση και βλέπουμε εάν δεν την ξεπεράσουμε και γινόμεθα πιο συγκεκριμένοι υποψιασμένοι και να ξέρουμε τι θέλουμε αυτό και βλέπουμε θα το λέμε μέχρι να πεθάνουμε και δεν θα υποψιαστούμε γιατί ζούμε. Το και βλέπουμε είναι μια κατάσταση άρνησης Να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε Και νομίζουμε ότι διαμαγιάς Με το πέρασμα του χρόνου Απλώς θα θητεύσουμε χωρίς προσωπικόν κόπο Το να μάθουμε για ποιο λόγο Δια μαγείας, τίποτα δεν γίνεται Αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση Για ποιον λόγο έχω σχέση Λέει ο άνθρωπος Και υπάρχουν δύο τοποθετήσει. Σου λέει ο άλλο Μα πάτε ξέρω εγώ αν ταιριάζουμε Αυτό δεν λένε όλοι Δεν σε ρώτησε κανείς αν ταιριάζεται Σε ρώτησε με ποια διάθεση ξεκινά. Με ποια προοπτική Τι έχει κατά νου Και δύο πράγματα έχει κατά νου Τρία πράγματα έχει κατά νου ο άνθρωπο. Να περάσει καλά είναι πιο χαλαρή εκδοση Έτσι Γουστάρω Σαν να το απολαύσω Ίσο είναι χαρά η ζωή είναι απόλαυση ποιος θα μου στερήσει αυτέ αυτές τις χαρές της ζωής είναι η θεωρητική θεμελίωση αυτής της αφασίας ποιος θα μου στερεί χαρά από το να ζήσω μεγάλη φιλοσοφία πολύ βάθος έχει ιστορία εδώ όταν θέλει να εμβαθύνεις κάτω και σε περνώ για αποσιωπητικά λοιπόν έχουμε τη δεύτερη έκδοση που άλλως είναι πιο σοβαρός και σου λέει Εντάξει, θα ξεκινήσουμε. Σοβαρή είναι η σχέση μου. Δηλαδή, είναι σημαντικό για μένα αυτό ο άνθρωπο. Το πόσο σημαντικό και τι είδου σημαντικό είναι δεν μα ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό για μένα αυτό ο άνθρωπο. Αλλά αν θέλει να προσδιορίσει αυτή τη σημαντικότητα πώ την εννοεί, αδυνατεί να λάβει αυτή την ευθύνη. Τι σημαίνει σημαντικό. Δηλαδή, τι. Φυσικά και ο καθένα είναι σημαντικό. Και η γειτόνισσα μου είναι σημαντική. Ο Θεός μου την έφερε στην ύπαρξη για έναν λόγο Είναι σημαντικός ο κάθε άνθρωπος Αλλά τι είδους σημαντικότητα είναι αυτή Η σημαντικότητα αυτή Εκφράζεται και με μια προσωπική ευθύνη Την ανάληψη μιας προσωπικής ευθύνης για αυτή τη σημαντικότητα Άρα αυτή εκφράζει μια καλυμμένη απροσδιοριστίαν και αοριστίαν του να ονομαστεί αυτή η σημαντικότητα. Ασφαλώ ο κάθε άνθρωπο όταν ξεκινάει κάτι έχει κάτι στο νου του. Αυτό ερευνάται. Όχι αν θα καταλήξει, όχι άλλη ιστορία είναι αυτό. Αλλά με ποια διάθεση, με ποια προοπτική ξεκινάς κάτι. Ρώτα τον εαυτό σου να ξεκαθαρίσεις Είναι πολύ σημαντικό αν ο άνθρωπο θα έχει ξεκαθάρισμα στη ζωή του. Έχει διάθεση. Γιατί είναι αυξημένε οι ορμόνες του και μπορεί να κάνει κουμάντο. Γιατί νιώθει ψυχολογικά διέξοδα και μοναξιά. Και λέει ψάχνω κάποιο σημαντικό για μένα να περάσουμε καλά. Και βλέπουμε. Σου μυαλούς, πατέρ όταν ήμουν μαζί της ή μαζί του ήμουν έντοιμος δεν είχα Το θέμα όμως με... για ποιον χρονικό διάστημα τον είχε. Όσο πάει. Ε και αν μα κάτσει βλέπουμε κιόλα. Μπορεί να πάμε και για γαμό, δεν το αποκλεί ο πάτερ. <laughs> Αυτό μου μείνεις, αυτή είναι η τοποθέτηση. Αυτή είναι η δεύτερη πιο μεσαία μέτρια άποψη. Υπάρχει ο άλλος και σου λέει, ξέρω τι θέλω. Έχω αποφασίσει να πάρω υπεύθυνα τη ζωή μου. Και να βρω έναν άνθρωπο. Να βρω έναν άνθρωπο με τον οποίο να συμπορευτούμε σε μια διαδικασία αναζήτησης και ο έρωτάς μας και η αγάπη μας είναι η προωθητική δύναμη είναι η δυνατότητα έμπνευσης και ενεργοποίησης αυτής αναζήτησης και θέλω να συνδεθώ μαζί του να βρούμε να συνδεθώ να παλέψουμε να παιδευτούμε να τριφτούμε μέσα σε αυτήν την παλέστρα της ζωής στην πρόπτικη της πνευματικής ορίμανσης και αναζήτησης του Θεού Ψάχνω, βρήκα άνθρωπο έχω αυτήν τη διάθεση δοκιμάζω αυτήν την σχέση δεν ξέρω τι θα καταλήξει αλλά ξέρω γιατί ξεκινάω Αλλιώς ξεκινάει ένας ο οποίος είναι α πούμε 35 χρονών ο οποίο σου λέει εγώ έπαθα, έπαθα, ξέρω, θέλω αυτό Αλλιώ ο Κο σου λέει, Καλά, μην μπερδευτούμε μπλεχτού, κατευθείαν με αυτά, έχει μέσα του, στο πίσω μέρο του κεφαλού ή και μπροστά, ακόμη και όλο το κεφάλι είναι γεμάτο, από μια ιδέα ερωτική ικανοποίηση που αυτό το έχει ταυτίσει με το όνειρο ζωή. Και δεν θέλει να δεσμεύσει αυτό το όνειρο ζωή με έναν άνθρωπο και να δεσμευτεί με αυτό το παντρευτό. Και σου λέει, Α έχω δύο, τρει, α έχουμε εμπειρίε τέλο πάντων, να έχω μέτρο ζωή. Αυτό ο άνθρωπο θα σου πει αυτό. Hey, Ξεκινούμε και βλέπουμε ποτέ δεν θα δει αυτό ο άνθρωπο. γιατί έχει μέσα του αυτήν την έννοια να ικανοποιήσει αυτήν τη φαντασίωση χαρά που έχει στο κρανίο του Έχουμε λοιπόν αυτές κατα αν το οριοθετήσουμε γενικευμένα αυτές οι τρεις θέσεις Έχουμε λοιπόν τον φόβο και την ασφάλεια εντάξει ο μου και το δεύτερο για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η σχέση, Άλλο. Ε, θα, θα πούμε ε, αν μα το πει εμά μια κοπέλα, πώ θα το πάρουμε μια. Το πούμε, μισέ, μια... Όπο, εσύ όπω θέλει, Πεστο. Ό,τι είναι ωφέλιμο. <laughs> ό,τι και να πει. Ε, νομίζω ότι. Εγώ θα το πάρω. Θα σου λε: μια κοπέλα. Ότι δεν θέλει να πούμε. Θα το δεχθείς θα, θα συνεχίσεις η σχέση μαζί της άμως σου πει κάτι θα σταματήσεις Φυσικά αφού θα το και να δούμε ποιος ο λόγος που είναι μαζί μου ε, Ριαλίου που ξέρουμε αυτά είναι και βιολογικά και ο έναν μονάδο έρχονται έτσι οπότε ήταν εκεί ξεκαθαρίσει mm. το, το ποιος είναι ο λόγος που είσαι μαζί μου και θα, θα αποδευθούν και θα παρατράγωση. Αν ομοιγέντα γίνει οτιδήποτε... Ε. Ναι, κατάλαβα τα το ναι. <laughs> Άρα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο προσθέτετε εσείς είναι ότι μέσα από μια τέτοια τοποθέτηση θα δοκιμαστεί για ποιος είναι ο λόγος που είναι ο ένας μαζί με τον άλλο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Να προχωρήσω λίγο το ερώτημα Αυτό το καταλαβαίνω Εσύ τι πιστεύεις Αν το πει ένα Άνδρα σε μια γυναίκα γυναίκα Τι θα πει Θα χωρίσει Θα μείνει μαζί του Τσουβάλι Το μεγαλύτερο τσουβάλι ποιο έχει Για ούβο Για οι κοπέλες που θα ρωλεφθούν και όταν αρχίσει τον λόγο θα καταλάβουν ότι το βασικά δεν μπορούμε να έχουμε, να έχουμε... μόνο μία σεξουαλική ζωήν αλλά μαζί να σκάνουμε στο Θεό. Ναι. Άλλος. Εγώ νομίζω πάντε ερωτήσεις. Όταν υπάρχει ένα νεαρός ο οποίο είναι συνεδροχημένος και έχει πνευματικό και βρει μια κοπέλα η οποία και αυτή έχει πνευματικό κίνα του Ξιτέρνα. Άμα δεν έχει... Τότε το βλέπουν φυσιολογικά. Αν δεν έχει, τότε δεν το βλέπουν φυσιολογικά. Μα να καίει ναι, και τι θα κάνει, πιστεύετε, αυτή γυναίκα, ε, η γυναίκα ή ο άντρα αντίστοιχα. Α, θα χωρίσω. Πούμε. Δεν θα πάμε μαζί. Από τη στιγμή που ένα έχει, μάλλον δεν έχει, θα χωρίσω. Δεν θα χωρίσω. Δηλαδή, ένα άντρα συμβουλεύεται να βρει μόνο γυναίκα από την εκκλησία. Όχι μόνο γυναίκα. Ή αντίστοιχα, η, η κοπέρα πρέπει να είναι μαζί με ένα νεαρό για χρόνια και να παντρευτούν και να φτάσουν εκεί, το δέχονται και ο Έντας και ο άλλος. <Και <Και Δημήτρη εσύ που γελάς τι νομίζεις. Και εγώ ξέρω θα χωρίσω το ζωή, θα αναχωρήσω. Έτσι κάνεις εσύ, γιατί να χωρίσουν. Δεν θα το δεχτεί η κοπέλα μάλλον, ανάγωτα για πως είναι τοποθετημένη δηλαδή. Προηγούμενο τοποθετή... τοποθετήσετε τη ηλικία. Πώ είναι δυνατόν 25 χρονών σήμερα ένα καιρό, όπω είδαμε στο κομμάτι. Όχι. Ε, είπα πώ συμβαίνει, όχι δεν διαπιστώσει κάνουμε. Αν δεν είναι αυτό το δρόμο, το, το πνευματικό, να συναντήσει και να πείσει μια κοπέλα από αυτό το σύστημα που του πληροφορεί έξω από την δυναμία τη Μαγί να μην έχει σχέσει. Να φαίνεται αν είναι το πληγικό αλληλεγύη. Αδιανόητα. Δεν μπορεί να την πείσει Τοποθετήσατε την ηλικία Είναι σημαντικό Άλλο είπα το 35, άλλο 45 Αυτός ψέδι... 45 είναι εξοφλημένος Άστα να πάρει με το <laughs> <laughs> ε, Είναι σημαντικό η, η, η, Τοποθετήσετε την ηλικία <laughs> Ένας νεαρό σήμερα 25 χρονό Αν δεν είναι εδώ μέσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέσα. Πού εδώ μέσα. <laughs> Άμα ξέρεις τι υπάρχει εδώ. <laughs> λοιπόν. <coughs> Κάποιος εκεί ψήλα. <laughs> αυτό είναι προχωρημένο προχωρημένη το επόμενο βήμα. Εμείς ρωτάμε αυτό για να ξεκαθαρίζουμε κάτι σχετικά με τις σχέσεις και αν προχωρούμε και σε αυτό. Δύσκολο. Και γιατί μόνο πριν τον κάνουμε, αυτό μπορεί να συμβαίνει και με στο γάμο. Πριν γυρνά, ξυγχυσμένοι με, εσεί πολύ προχωράτε. Αξιγήσουμε ένα βήμα. <σχει> Εγώ λέω σε τέτοιο, σε τέτοιο ερώτημα, σε τέτοιο δίλημα, σε τέτοιο δίλημα, πώς αντιδρά ο άνθρωπος. λέει Γιώργο. Ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι άντρε θα σκεφτούν περικά του σεξουαλικά από αυτή τη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ Και η γυναίκα θα το σκεφτεί έτσι. Αν δεν έχει σχέση με το βάθος, Δεν ξέρει αν θα, θα μου κάνει αυτό ή δεν θα μου κάνει το άλλο. πού θα να γίνουμε κάποια πράγματα. Οπότε μπορεί να σηκωθεί και να φύγει. Ενώ αν ξέρει και θέλει στη γυναίκα. Απλά δεν το λέει. Συγγνώμη. γίνει. είναι πάρα να αυτό, ο άντρα ή Ποιο να ζητήσει την αποχή; mm. άντρα, Τώρα καταλαβατεί τι. Εάν το ζητήσει, επειδή το λέει, λέει γραφείο, είναι πιστό έτσι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ότι το κάνω, δεν πρέπει να έχουν σχέση. Και πίσει, αυτό <σχυ> είναι, αν να το καταλάβει, είναι πιο Αν δεν το πίσει, και γενικότερα για το οπότε είναι ένα πρόβλημα μεταξύ του Κατάλαβα. Εγώ θέλω πάντα ότι ανάλογα πόσο δυνατά αισθήματα έχει ένα για τον άλλον θα κάτσει σχέση και η μία από αυτό εξαρτάται. Αυτό μπαίνει σε ένα βαθύτερο πιο ουσιαστικό πλαίσιο. Επομένως δεν εξέτασε κανείς τα συναισθήματα Πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ή όχι. Επομένω έχουμε το εξής ερώτημα. Θα, το, θα διευκολύνει λίγο την κουβέντα μας. Ας πάρουμε το οποίο είναι και πιο σπάνιο να πει ένα άντρα δεν θέλει σχέσει. και η γυναίκα φύγει. Τι σημαίνει ότι τι. Ότι δεν είναι τα δυνατά παισθήματα της. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Η διάθεση που ξεκινάει. Ότε λοιπόν κάποιος τοποθετηθεί έτσι και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα τρομάξει και φύγει συμβαίνει το εξής ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα συναισθήματα ή διαθέσεις για αυτό τον άνθρωπο ή δεν βρήκε σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι εντυπωσιακό που να κάνει κάποια θυσία κάποιο κόστος να έχει για να μην κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι αλήθεια αυτό και αντίστροφα. Άρα για να δούμε πού αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα. Όταν λοιπόν δεν μένω σε κάποιον άνθρωπο γιατί μου αρνείται κάτι, ποια είναι η προτεραιότητα μου η αγάπη ή η ευχαριστήση. Η τοποθέτηση ότι φεύγω δεν σημαίνει ότι είμαι εγκλωβισμένος στην επιθυμία μου. Δεν είμαι εγκλωβισμένος στη φαντασίαση που έχω περί ζωής, χαράς ή έρωτος. Άρα δεν είμαι κλωβισμένος στο πρόσωπο του άλλου και αυτό μπορεί να φύγει δύο πράγματα. Ή γιατί εγώ δεν έχω μάτια να δω, ή γιατί αυτό δεν έχει κάτι να με εμπνεύσει. Άρα δεν είναι αρκετό κάποιο να πει με τη εκκλησία δεν κάθομαι, αλλά είμαι τη εκκλησία, αλλά είμαι ζωντανό μέλο της εκκλησία που έχω κάτι να δείξω, κάτι να ενθουσιάσω, κάτι να εμπνεύσω τον άλλο που να αγαπημένο πάνω μου και να πουλήσει την ιδεολογία του περί του θέματος και να με ακολουθήσει άρα εύκολα χειρονόμαστε πίσω από ηθικές από απόψεις, για να καλύψουμε την αναπηρία προσωπικής σύνδεσης για να καλύψουμε την αναπηρία του δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας στην πραγματικότητα του και δεν ξέρουμε τι συναισθήματα έχουμε όταν λοιπόν έρχεται ο άλλος και σου λέει ή η αλλη και σου λέει τέρμα αφού δεν γίνεται αυτό χωρίζομαι, τι σημαίνει άρα για μένα εσύ δεν είσαι δεν ήσουν σημαντικός ή σημαντική δεν ήσουν ο υποψήφιος για μένα άνθρωπος της ζωής μου αλλά είτε ήσουν ο εξυπηρέτης των επιθύμιών μου από τη στιγμή που δεν τα εκπληρώνεις ακυρώνεσαι για μένα Άρα δεν είναι απλώς μία ιδεολογία που έχει ο καθένας στο μυαλό του Για αυτό το ερώτημα δεν είναι για να απαντήσουμε αν πρέπει ή όχι Ετοποθετείται το ερώτημα για να δούμε τελικά τι σημαίνει η σχέση Και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος τι τελικά θεωρεί σημαντικό Τον εαυτό του ή τον άλλο Ή αν θέλετε τι προτεραιότητε θέτει στη σχέση στην ουσία το ερώτημα ετέθη για να φανεί ότι δεν είναι το πρόβλημα αν ο άλλος αρνείται ή όχι απλά, αλλά ότι υπάρχει μια δυσκολία να συνάψουμε πραγματική σχέση. Αυτό που είπατε, ετέθη το ερώτημα, κι αν δεν ταιριάζουμε και αν έχει αδυσκολίες και αν έχει αναπηρίε, εσείς είπατε ότι αν υπάρχει συνέστημα ξεπερινιέται εγώ θα σας πω ότι δεν ξεπερινιέται πάντα σε υποθέσουμε αλλά ένα ανθρώπο ο οποίο είναι ξύπνιος ξύπνιος σημαίνει όλη του υπάρξη βαθαίνει εμβαθύνει στο μυστήρι της ζωής και δεν είναι απλώς ένας παθητικός αποδέκτης τώρα θα μου έρθει η ώρα τόσο μεγάλος τώρα θα μου έρθει η αποδέλαυση ή όχι Λε και δεν θα συμμετέχει ο ίδιο και δεν θα παλέψει σε αυτή την αναζήτηση τη σχέση, αυτό ο άνθρωπο πάντα θα είναι κυμμισμένο. Ένα άνθρωπο όμω, ο οποίο εμβαθύνει στην έννοια τη ζωή και τη σχέση και του προσώπου και είναι υποψιασμένο και μάχεται να παιδευτεί στην έννοια τη σχέση ή τη αγάπη, είναι ξύπνιος στα αισθητήριά του και δεν χρειάζεται να γίνουν όλα για να καταλάβει αν ο άλλο είναι εντάξει όχι βλέπεις τον άλλο, σου λέει ο άλλος άνθρωπο και με έχει τόσο πολύ μα δεν κάνατε σεξ πώς το κατάλαβες δηλαδή εισπράττουμε και την ενέργεια αν θέλετε του ανθρώπου, το πνεύμα του την κατάστασή του και νιώθουμε αν ταιριάζουμε ή όχι αλλά πάλι ποιος μου εγγυάται ότι αν ταιριάζουμε πριν το γάμο θα ταιριάζουμε και μετά το γάμο Γιατί συμβαίνουν τα δύο εξή προβλήματα. Στον ένα άντρα, μετά από τη συνήθεια της ερωτικής συνάφειας επέρχεται η κόποση και θέλει κάτι άλλο συνήθως Και στη γυναίκα, μετά τη μητρότητα, δαπανάτε τόσο πολύ και προστατεύεται τόσο πολύ στα παιδιά τη που αδιαφορεί για αυτή την κατάσταση και, δε, και έρχεται μετά η ψυχρότητα μετά τη μητρότητα. Τότε τι γίνεται, Πρέπει να χωρίσουν. Πρέπει να βρουν άλλο σύντροφο. Άρα όλα αυτά που φαίνονται κατάρες είναι ευλογίες. Γιατί τότε θα μάθεις την αληθινή αγάπη και την αληθινή σχέση. Και μέσα από την αγάπη σου και την εξέλιξη και την ευδελτή της σχέσης αποκαθιστάς, θα λέγαμε συμβολικά αυτό, την ορμονική ισορροπία στον άλλον άνθρωπο. Λένε οι μεγάλοι ψυχολόγοι προς αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά στην άνθρωπο που έχει κάποια βρήματα είναι η κοινωνικοποίησή του η σχέση δεν είναι η πρώτη και βασική κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και τι λοιπόν μέσα στη σχέση δεν εξηγεί το άνθρωπος και πριν να κάνεις ακροβατικά για να κατάλαβες ταιριάσετε άρα το πρόβλημα είναι αναπηρία βασικής σχέσεως που έχουμε μέσα μας είναι η δυσκολία να μοιραστούμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας φοβάται ο άνθρωπος να έχει ψυχική σύνδεση γι' αυτό δαπανά όλη του την έννοια σε αυτό το ερωτικό πλαίσιο των σαρκικών τι συμβαίνει συνήθως ο άνδρας πως ρίχνει μια γυναίκα με το μπλα μπλα το παραμύθιασμα δέστε πως οικονομούνται τα πράγματα υπάρχει μια ένας πνευματικός νόμος με μεγάλη να κρύβει δικαιοσύνη Ξεκινά ο άνδρας λοιπόν το μπλα μπλα Να να καταφέρει γίνεται, Την καταφέρει την έριξη Και η υπόστηριχνή Της δίνει πολλές συναισθηματικές προσδοκίες Εγώ είμαι εδώ κοντά Ο σωτήρας σου Οπότε παίρνει το παραμύθι Αλλά αυτή το πίστεψε Του έκατσε Και δεν το πίστεψε Μετά βρήκε τον πελατό άνδρας τον κυνηγάει από πίσω διαρκώ να επιβεβαιώνει το ό,τι είναι σωτήρα του. Και τον παιδεύει και τον ζαλίζει. Πήγαινε να εκμεταλλευτεί και τελικά έγινε θύμα αυτό. Με τη γυναίκα τι γίνεται αντίστροφα. Σου λέει, αν βάλουμε και ένα μήνυμα και κάνουμε κόλπα, τον έχουμε ζαλίσει και το ρίξαν και θα τον καρταχτήσουν. Και θα τον παντρευτώ στο τέλο. Μια-δύο χρόνια είναι συνήθεια. Μια-δύο-τρει σε βάθηκε και βρήκε κάποιον άλλο μετά. Όλα αυτά έτσι πάνε, ξέρετε. Το πρόβλημά μα είναι ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία πραγματικής σχέσεως πραγματικής αγάπης και οχυρωνόμαστε πίσω από έννοιες αν πρέπει δεν πρέπει ο εκκλησιαστικός άνθρωπος οχυρώνει την αναπηρία του να είναι ο ζωντανός άνθρωπος πράγματα σε αυτό το πλαίσιο και ο κοσμικός αυτό η εντάξει αν κάτι δεν ένας άνθρωπος που έχει κάνει τη ζωή τόσο απλή και εύκολη και έγινε η πράξη να fast food που σε μια βδομάδα και πολλοί είναι πρέπει να δοκιμαστούμε να ταιριάζουμε Αυτός ο άνθρωπος θα είναι συνεπής και έντιμο σε μια σχέση Πως μπορεί να επικυριαρχήσει στον πειρασμό της άλλη πρόκλησης όταν έχει εθιστεί να θεοποιεί την απόλαυσή του και να θεωρεί ότι ο έρτας είναι η απόλαυση αυτή μόνο Της αποβολής των χυμών Και όχι πραγματικά της ψυχικής σύνδεσης που απαιτεί έναν κόπο εσωτερικό Μιαν να αφορά και μια κοινή αναζήτηση Ποιος θα φέρει αυτή την τη σύνδεση Εμείς φτιάξαμε τέτοιες αιμονές μέσα στο μυαλό μας Που δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο Εύκολα. Συνεπώς ενδέλει η απάντηση αν θέλετε είναι το τι ποιότητος σχέση επιλέγουμε να έχουμε και αν έχουμε υποψιαστεί ότι η σχέση σημαίνει μοίρασμα σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μου σημαίνει κατανόηση σημαίνει θυσια, θυσία σημαίνει πνεύμα θυσιαστικότητος ποιος μπορεί να μου το δώσει αν εγώ δεν έχω ρίζες βαθύτερε, πνευματικές Έρχονται πολλοί άνθρωποι Και ερωτούν στην εξομολόγηση επιμέρους ερωτήματα Να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο Ποιο είναι το σωστο, ποιο είναι το λάθος Και είναι πελαγωμένοι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό Είμαι θα πελαγωμένη Γιατί έχουμε, μια υπαρξια... έχουμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Δεν ξέρουμε πού πατούμε πριν απαντηθούν όλα τα ερωτήματα τη επιμέρου, πρέπει ο άνθρωπο να βρει το έδαφο του, να πατήσει στέρεα, να έχει βάσει. Πριν δημιουργήσει οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να πατάς το έδαφο, να έχει τον χώρο σου, να είσαι βέβαιος για τον εαυτό σου. Να ξέρει πού βαδίζει, να έχει αποφασίσει ποιο είναι ο λόγο ζωή σου και είναι η προοπτική τη ζωή σου. Να έχει τακτοποιήσει το μέσα σου. Αλλιώ θα είσαι παλαβωμένο, θα είσαι σε σύγχυση και όλα σου θα είναι μέσα σε σύγχυση. Πρέπει ο πριν από όλα ο άνθρωπος να βρει τη βάση του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει τη δύσκολη στιγμή που να στραφεί. Να ξέρει ποια είναι η αναφορά του. Να ξέρει που αναφέρεται. Δεν έχουμε συνήθως οι άνθρωποι ούτε καν διάθεση αναφοράς. Η μόνη μας διαφορά είναι οι προσδοκίες μας που είναι οι φαντασιώσεις μας και οι επιθυμίες μας και η φιλιδονία μας. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η βάση μας Αυτός λοιπόν ο υπαρξιακός μετεορισμός μας Είναι η αφορμή της προσωπικής σύγχυσης στην καθημερινότητα Ένας άνθρωπος που έχει δρεωθεί υπαρξιακά Ή τέλος πάντων κάνει μια τέτοια προσπάθεια Και έχει ξεκαθαρίσει τι του γίνεται Αυτός ο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα έχει μια πηγή Από που αντλεί ενέργεια Ακόμη και ερωτική ενέργεια και έχει τη δυνατότητα και ερωτικά να μεταμορφώνεται Να εξελίσσεται Αν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του μια σταθερή βάση Μιαν πηγή η οποία έχει αλήθεια μέσα της Από την οποία να αντιλεί είδωρ ζωής και αληθείας Θα πελαγοδρομεί αν πρέπει και δεν πρέπει Οπότε είναι σημαντικότερο ολοκληρωμένοι. Ξέρετε, αυτή η σχιζοφρένεια που μα πιάνει και δεν ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μα. Είναι μια έλλειψη εσωτερική συνοχή και συγκρότηση. Με τον άνθρωπο σήμερα δεν μπορεί να διελεχθεί. Δεν μπορεί να πιάσει σοβαρή κουβέντα. Και αν πιάσει πηγαίνει από το βαρδάρι στο χαριλάο και λε κάτσε να κάτσουμε και λίγο στην στο τέλο. Δεν μπορεί να συνεννοηθείς Σε παίρνει από εδώ και από εκεί. Σε παίζει το παιχνίδι, γίνεσαι αλυσμένο του ίδιο. Κι είναι σημαντικό σε μια προσδοκή να βρει κάτι που τον ευχαριστήσει, τον κάνει ευτυχισμένο. Αλλά αυτό οφείλεται σε μια έλλειψη εσωτερικής ενότητας. Συγκρότησης. Ο άνθρωπος έχασε την απλότητά του. Ο απλούς άνθρωπος, με τον οποίο να έχει, ξέρεις αυτό που λέει το εννοεί, αυτό σημαίνει απλός, και να επικοινωνείς μαζί του, είναι αυτός που έχει μια εσωτερική ενοποίηση. Ενότητα εσωτερική. Είχε ένα λόγο ζωής. Τι ώρα που τη λέει ο Κύριος μας. Ενώς δες στη χρία είπε στην Μάρθα. Στη Μαρία. Μαρία δεν την αγαθή με ρεξερετήσεων καφερθήσεων από αυτήν. Ενώς δες τη χρία. Αυτό στο λόγο είναι μεγάλη ιστορία. Η αλήθεια έχει ενότητα. Έχει καθολικότητα. Έχει οικουμενικότητα. Είναι συμπερίληψη του όλου. Και το όλο περιέχει όλε αλήθειες επιμέρους. Αυτή η απόδειξη εν τέλει της αλήθειας είναι η ενότητα Και μετά μετάνοια τι κάνει Φέρει σε μια εσωτερική συγκρότηση το όλον μας Γιατί δεν αναφερόμαστε σε τρακόσους θεούς διασπασμένοι Έχουμε ένα Θεό στον οποίο προσπίπτουμε και αισθούμε το έλιος του Και αυτός ο ένας Θεός Αυτή η μοναδική αναφορά Η αναφορά μένα φέρει μια εσωτερική συγκρότηση Εσωτερική ενότητα Βρίσκουμε τον εαυτόν μας και σε αυτόν τον έναν υπάρχουν τα πάντα. Είναι ο εκεφαλείος όλη του κόσμου ο Χριστός. Και σαν αφορά βρίσκουμε τα πάντα. Λοιπόν, η μετάνια, όχι η μεταμέλεια, η μετάνια, η αλλαγή τρόπου ζωής, η αλλαγή στάση ζωής, η αλλαγή τρόπου σκέψεως, αυτή η κοινή αναφορά στον έναν, μας φέρει μια σωτορική συγκρότηση και ενότητα Και ξέρουμε Πού και πως βαδίζουμε Και εκεί ο άνθρωπος αντλεί Μια πηγή από την οποία αντλεί ζωή Σε όλες τις πτυχές της ζωής του Και έχει ζωντάνια Και ενεργητικότητα Που εκφράζεται και σε όλα τα πλαίσια Της καθημερινής του πράξης Συνεπώς λοιπόν Όταν όλου σου λέει κοίταξε αφού δεν κάθεσαι Εγώ δεν μπορώ να γιατί να Σε ένας αρρωστιάρης Εσύ δεν λειτουργεί το μυαλό σου γιατί αν είσαι ξύπνο και συνάπτει σχέση με τον άλλον αληθινή, στη σχέση αποκαλύπτεται η αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Στη σχέση αποκαλύπτεται ο άνθρωπο. Όταν δώσει προποθέσει σχέσεω και αγάπη, αποκαλύπτεται η ασθένεια του άλλου και μπορεί να θεραπευτεί. Αν δεν έχει σχέση, γιατί φοβάσαι να ανοιχθεί πραγματικά, φοβάσαι να αγαπήσει, είσαι σε δύο στρατόπεδα αντίπαλα που φοβάται ο Γιάννη στο θερμιό και το Γιάννη. Και δεν μπορεί να βγάλει άκρη μέσα λοιπόν στην έννοια της σχέσεως στον κόπο της σχέσης πραγματικής αποκαλύπτεται η προβληματική του άλλου ανθρώπου Αλλά είμαστε εμείς έτοιμοι για σχέση που σημαίνει διάθεση και για προσωπικό κόστος Αυτό εξαρτάται από τι διάθεση έχουμε μέσα μας Αν μέσα μας έχουμε διάθεση να κερδίζουμε και φοβούμεθα να χάσουμε και νοιαζόμαστε μόνο για την απόλαυσή μας και δεν ενδιαφερόμαστε για τον άλλο γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος γιατί τα συναισθήματά μας δεν είναι τόσο δυνατά τότε διαλύεται η σχέση Αν κάποιον τον αγαπάς πραγματικά κάποιον δεν αγαπάς πραγματικά και έχει κάτι που σε εμπνέει και το παλεύεις και αυτό το δέχεσαι και αυτό και μπορεί να γίνει αυτό αφορμή εξέλιξη της σχέσεως Προόδου τη σχέση, γιατί βρίσκει άλλα παιδεία να εκδηλώσει την ερωτική σου ενέργεια που έχει να κάνει με την ψυχική και πνευματική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο και μπορεί πραγματικά να διαγνώσει την ουσία του άλλου και να δεις αν μπορεί να συμπορευτείς μαζί του ή όχι. Γιατί αν εξαντλείται όλη σου η ερωτική περιέργεια στην ικανοποίηση σωματική επαφή, καμουφλάρεται. Η πραγματικότητα του προσώπου του άλλου πολλέ φορέ και θα αποκαλυφθεί όταν θα φθαρεί αυτή η σωματική σαρκική επιθυμία. Και εδώ θα πέσει από τα σύννεφα, αλλά θα είναι πολύ αργά, γιατί θα, θα τον έχεις παντρευτεί. Ε, σε μέρο αυτό που είχατε προηγουμένω, είπατε ότι πρέπει να έχουμε μία βάση. Πρέπει, Ή υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει μία βάση, ένα σημείο αναφορά, και μετά από εκεί μπορεί να επιδιώξει αυτό που θέλει. Γιατί αυτό να είναι ο Θεός, το να είναι ο Θεός ο Αυτός, το χρήμα, η εξουσία, να ξέρω τι θέλω, πατάω σε αυτό και το παιδιό. είναι η συνέχεια αυτού ή άσχετο. Είναι. Έχει πολύ μεγάλη νοητική, ψυχολογική και συναισθηματική σύγχυση. Έχει αναγκάσει σε και αιτικά πράγματα. Αυτό έχει γίνει σχετικά με το, την ερωτική επαφή των ανθρώπων. Ενώ είναι, ε, καταρχάς, η βαγίδα της φύση για την αναπαραγωγή, το έχει σε πρωτεύου και κυρίαρχο θέμα. Δεν είναι μόνο για να παραγωγεί. Ε, εντάξει και ε, έχει, Το έχει εγκοραγματοποιήσει. Και εκμεταλλεύεται όλο αυτό το, το σύστημα. Η εμπαρευματοποίηση όπως είπατε είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που θέλει το κέρδος. Το κέρδος και γι' αυτό γίνεται Ναι ένα... και είναι και μια συνέπεια ξέρετε υπάρχει λέγεται για ένα η αίνα της φιλιδονίας. Η φιλιδονία να μην είμαστε απόλυτοι να ψάχνουμε κάθε φράγμα που προέρχεται. Και είναι προσωπικό γεγονό. Έχει να κάνει με την κράση του ανθρώπου, έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή του, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Αν, αν είναι μελαγχολικό άνθρωπο ή όχι, και σύντομα αυτοί οι άνθρωποι γαντζόνται από τέτοια πράγματα και εξαρτώνται. Κάποιο θα έλεγε δηλαδή, η φιλιδονία δικαιολογείται. ελεγε δηλαδη η φιλιδονια δικαιολογειται βρισκεται ο άνθρωπο να εξαρτάται από αυτό, γιατί δεν έχει μέσα του λόγος ζωή. Είναι άλογο. Ο άνθρωπο καταρχήν έχει μέσα του την τάση προ την μηδονία. Την τάση προς την χαρά Όταν όμως εκτροχιαστεί Από τον λόγο Από την αναφορά Προς τον λόγο Που ο λόγος ορίζει το πρόσωπο Ορίζει και τη σχέση Ο άνθρωπος οδηγείται στην άλογο Και απρόσωπων φιλιδονία Δηλαδή την εγκλωβισμό του των εαυτόν Και αυτό φύλλεται στην άγνοια του Η έλλειψη εσωτερική γνώσεως Η έλλειψη γνώσεως Η έλλειψη λόγου είναι η απώλεια του προσώπου μας και η αναπηρία να συνάψουμε σχέση πραγματική. Αυτή λοιπόν η αναπηρία προσωπικής σχέσεως καλύπτει το κοσμικό σύστημα με την αυτονόμηση της ερωτικής διαθέσεως και την εξαντικειμενοποίησή της. Οπότε δεν έχει να κάνει είναι καλό ή κακό. Κι ούτε την πράξη είναι μόνο για τεκνοποίηση. Είναι το δώρο του Θεού για να συνάπτονται τα διαιστώτα για να υπάρχει ενότητα στην φύση που μας κομμάτιασε η αμαρτία. Αλλά το θέμα είναι αν είναι, έχει πρόσωπο αυτή η ερωτική σύναψη. Αν έχει λόγο, αν υπάρχει συνάβη πραγματική. Και δεν είναι ξεζούμισμα τη υπάρξεως. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που υπελευθέρεις. Τα τόση βασικά και εμένα μπορεί να είναι στέρεο έδαφος, το χρήμα, η δόξα. Οικογένεια. Υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία ορίζουν την έννοια της σταθερότητας. Είπαμε και κάτι άλλο. Μια σταθερή βάση από την οποία να αντιλούμε ενέργεια, να αντλούμε ζωή που θα μεταμορφώνει τη ζωή μας. Και έχει την έννοια της δύναμης που θα μου δώσει, της ζωής που θα μου δώσει, της ενότητας που θα φέρει μέσα στην καρδιά μου. Έτσι, αυτά δεν είναι τα στοιχεία. Και της απλότητος. Για να ρωτήσουμε λοιπόν Το χρήμα σου δίνει ζωή Άλλο ψυχολογικά αν να με κάνει όθο καλά Σου δίνει πραγματικά ζωή Σε ελευθερώνει Ή συγκλωβίζει σε, σε μία ανασφάλεια Σήμερα έχω αύριο δεν θα έχω και αύριο θα έχω περισσότερο ή λιγότερα Και μάλιστα το χρήμα είναι μέσο που μπορεί να με φέρει Σε διχασμό με τον άλλο Ανασφάλεια φέρνει Άγχος φέρνει διχασμό φέρνει έχει πρόσωπο Έχει λόγο Άρα ούτε πρόσωπο υπάρχει Ούτε λόγος υπάρχει Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει χαρά Χωρίς σχέση Και πως να έχει σχέση Δεν υπάρχει πρόσωπο και λόγο Σε αυτό που κάνει Το χρήμα μπορεί να έχει πρόσωπο και λόγο Ναι μπορεί να έχει Αν είναι μέσω διακονίας Και μέσω διαχείρισης Και διευκόλυνσης στα οσφίες, ναι, Τα χρήματα βοούν και οι ελεημοσύνες είναι η μεσητία μας προς τον Θεό Είναι κραυγή Που εξητούμε τη φιλανθρωπία του Θεού με την ελεημοσύνη Μου έκανε εντύπωση Μου έστειλε κάποιο σε ένα μήνυμα που διάβασε ένα βιβλίο Δεν το θυμάμαι θα σα το πω γενικόλογα Αναφέρεται στο γεροντικό Για έναν λέει βασιλιά Ζήνονα νομίζω Ο οποίο διεύθυρε λέει μία παρθένων κόρη Και η μάνα τη πήγε στην εκκλησιά και παρακαλούσε την Παναγία να εκδικηθεί Αυτόν τον άνθρωπο Για την κόρη της Είδε η Παναγία Και απάντησε η Παναγία Προσπαθώ Να κάμω Αυτό που θέλεις μητέρα Αλλά δεν με αφήνουν Τα χέρια του βασιλέως Με τελείς ελεημοσύνες που κάνει Τα χέρια λοιπόν τα χρήματα έχουν λόγο Είναι αυτό που είπαμε μπορεί να είναι και Χριστός Όταν όμως είναι η βάση μου Την οποία τη ζω ξέχω από τον Χριστό Χάνει το πρόσωπο και χάνει το λόγο του Άρα η βάση μου είναι μέσα στο άγχος Στο διχασμό και δεν είμαι Είμαι τελείως μετέωρος υπαρξιακά Το ίδιο μπορεί να είναι Και η δόξα και η δουλειά και η οικογένεια Άρα, όλη η ιστορία είναι πόσο μπορώ να δώσω πρόσωπο και να εντάξω στο πρόσωπο αυτό το οποίο κάνω και να έχει λόγο ζωή. Ακόμη πρέπει να ξεκαθαρίσει κανεί, κάποιο νομίζω το είπε, όταν συνάπτω με μία σχέση και συνδεόμαθα με έναν άνθρωπο, για ποιον λόγο τη συνάπτω με, Έχει ρωτήσει ποτέ κανεί τον εαυτό του ποιο είναι ο λόγο του ερωτάτου. Έχει ερωτήσει ποτέ κανείς τον εαυτό του πως ανανεώνει την ερωτική του επιθυμία γιατί νομίζουμε πως είναι μόνο διαδικασία σωματικής τοποθέτησης και πράξεως τι είναι αυτό τελικά που αποκλεικμακώνει τη διάθεση φαντάζομαι πως όσες φορές και είναι ικανοποιηθεί ο άνθρωπος ο τέλος βαριέται και κουράζεται Λίγο ο Άγιος έχοντα έχοντας τη της ανθρώπινης ψυχής έλεγε το θαύμα να κρατήσει δυο-τρία χρόνια το πόλι μετά μετά από αυτό το θαύμα τι θα κάνει ο άνθρωπος μα έθεσε όλες τις προσδοκίες σε αυτό το πράγμα τώρα που χάθηκε τι θα κάνει δεν είναι μεγάλη απογοήτευση δεν είναι μεγάλο το κενό που θα δημιουργηθεί γιατί υπάρχει κενό μα ο έρωτα δεν είναι ζωή ο Ρετας, όχι μόνο αυτό το γεγονός πρέπει να ο άνθρωπος το λόγο της ερωτικής του συνάφειας τον λόγο που δυναμώνει τον ερωτάν του έχει βρει ποιος είναι ο λόγος άραγε τι είναι αυτό που μπορεί να ενεργοποιεί την ερωτική δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο που να δυναμώνει την αγάπη του και να συνδέει ψυχικά τον άλλον άνθρωπο κάτι το οποίο κυρίως η γυναίκα πιο πολύ βάζει προτεραιότητα και μοιάζει να είναι πιο εξευγενισμένη σε αυτό το επίπεδο. Είναι η ψυχική σύνδεση. Η γυναίκα πρώτα λειτουργεί ψυχολογικά και μετά οτιδήποτε άλλο. Στον μπορεί και αυτό να λειτουργήσει. Λοιπόν, αυτή η ψυχική σύνδεση πώ τροφοδοτείται. τι είναι οι βάσει τη. Έχει πλούτον ο άνθρωπο μέσα του. Καλά, είδε. Αν τα όργανα του λειτουργούν καλά. Έχει μελετήσει και την ψυχή του, έχει κάτι να σου δώσει. Έχει μελετήσει τον πλούτο, τον εσωτερικό. Μα αυτό θα συντηρηθεί στη συνέχεια μα αυτό θα δώσει το πλαίσιο στο οποίο θα εξελιχθεί εσύ και τα παιδιά σου και η οικογένεια. Από εκεί θα είναι ένα ρυθμιστή, και ω αναλόγω ζωή σα έχει ο άλλο ξεκαθαρίσει μέσα του τέτοιε αρχές, αξίες έχει βρει. Από το οποίο να καθορίζεται το είναι του. Ξέρετε, η γραφή έχει πολλά λόγια. Όλα είναι ευλογίε. Όμω κάποια λόγια εκφράζουν τον κάθε άνθρωπο τελείως ξεχωριστά. Στον άλλο μπορεί να τον εντυπωσιάζει παραβολή του ασώτου ιού και να τον καθορίζει σε κάποια άλλη παραβολή, κάποιο άλλος λόγο. Αυτό, αν θέλετε, αυτό που μα ορίζει κυρίω είναι η κλίση που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Είναι αυτά τα λόγια ζωής Λοιπόν, η ψυχή μα από αυτού του λόγου ζωή εμπνέεται. Μα από αυτού του λόγου ζωή αγαπά. Με αυτού του λόγου συνδέεται. Με τον εαυτό του, με τη ζωή και με τον σύντροφό του. Και ανάλογα με τον λόγο που σέβεται, αποκτά και βάθος η ιστορική του σύνδεση. Για αυτό τον λόγο μπορεί να ασκητής, δεν είναι πιο, να έχει περισσότερη ερωτική δύναμη, χωρίς να έχει συμμετέχει σε αυτό σαρκικό, στη σαρκική μίξη, παρά ένας ο οποίος μπορεί να έχει εμπειρίες τεράστιες από αυτές, αλλά είναι τελείω ανέραστο. Ανέραστος Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να βγει Από τον εαυτόν του Και δεν βγαίνει δεν, δεν έχει το λόγο να βγει Είναι αβγό γιατί θα κερδίσω Δεν υποπτεύεται Ότι έξω από τον εαυτόν του Μπορεί να είναι το πραγματικό κέρδος Πού να το υποψιαστεί Αφού φοβάται να χάσει Και φοβάται να χάσει Γιατί δεν εμπιστεύτηκε Τον Θεόν Δεν απεδέχει τον Θεόν ως Θεόν προσφοράς Δεν απεδέχει ποτέ Ότι ο Θεός είναι πατέρα. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται τον Θεό. Δεν τον αγαπούν τον Θεό. Βλέπουν έναν Θεό τύρανο, δικαιοκρίτη. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται και δει σε καθημερινή άσκηση αυτός μπορεί να γνωρίζει ο Θεός είναι πατέρας. Έχουμε δει επίσης ανθρώπους έξυπνους και ανθρώπους με τρίου ευφυΐας τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο έξυπνος ο οποίος μπορεί να ελέγχει τον εαυτόν του να ξέρει τι γίνεται και μπορεί επίσης να ελέγχει και τους άλλους ο έξυπνος άνθρωπος ο οποίος έξυπνος εννοείται αυτός ο οποίος έχει μια δυνατότητα δυσδυτική το να κατανοήσει βαθύτερες ενέργειες του άλλου ανθρώπου αυτό είναι τόσο έξυπνο έξυπνος που δεν τέλος κουράζεται. Με ποια έννοια. Κατανοεί τον άλλο. Ξέρει πως να τον χειριστεί. Είναι πιο χειριστικός ο έξυπνος. Ξέρει πως μεθοδο... μεθοδικά να τον πλησιάσει για να κάνει αυτό που θέλει. Να κερδίσει αυτό που θέλει. Ξέρει επίσης πως να ελύσεται για να κερδίσει την αποδοχή των άλλων ανθρώπων. Αλλά συνήθω ο έξυπνος επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα επικυριαρχίας Νοητικής Σπανίως εμπιστεύεται ανθρώπους Σπανίως θαυμάζει ανθρώπους Και σπανίως αγαπά Το κόστος εξυπνάδας του Είναι η κούρασή του Αλλά αυτά, και αυτή η κούρασή του είναι ευλογία Και θα πούμε για την ευλογία στη συνέχεια Ο μετρίου ευφυΐας Είναι ο άνθρωπος Που θαυμάζει εύκολα κάποιον τον θεοποιεί τον απολυτοποιεί και εξαρτάται από αυτό στη συνέχεια όμως θα διαπιστώσει ότι από την πράξη, όχι το κατάλαβε ο ίδιος από τη ζωή και τις ανεργίες ότι αδίκως επένδυσε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει έντονη εφή, ανοητική ή συναισθηματική δεν θα κουραστεί από τη ζωή, απλώς θα πληγωθεί και θα έχει μια πικρία ότι του πρόδωσαν οι άνθρωποι. Η κούραση λοιπόν και η πληγή είναι ευλογίες. Γιατί το πρόβλημα μας είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι και του έξυπνου και της μετρίου ευφίας άνθρωπος είναι ότι αδυνατούν να δώσουν μια πνευματική διάσταση στη ζωή τους. Άλλο το ψυχολογικό. Άλλο το συναισθηματικόν Άλλο το νοητικόν και άλλο η πνευματική διάσταση στη ζωή μας Ο έξυπνος δεν δέχεται κανένα Ο μέτριος λίγους Ο άνθρωπος που συντρίβεται Στην πνευματική ζωή Αναζητώντας τον τρόπο Ο μενέξυπνος να φύγει από την κόπωση της εξυπνάδας του και ο λιγότερο έξυπνος από την πικρία της πληγή του θα αναγκαστεί, να βρει έναν λόγο ζωής που του δίνει ελπίδα. Γι' αυτός είναι ο Θεός. Και θα ματώσει ο άνθρωπος αυτή την αναζήτηση. Και ματωμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να έχει και γνώση και αγάπη. Και ο άνθρωπος που έχει αυτή την πνευματική διάστηση αγαπά τους πάντες. Παρόλο που φαινομενικά δεν το αξίζουν. Γιατί πίσω από αυτή την απαξία Αναγνώσεις ότι ο κάθε άνθρωπος όσο ανάξιος ταιν αν έχει δυνατότητα αληθινής αξίας γιατί είναι πνοή του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που ξεφεύγει από τη φαντασίωση της ζωής και ταπεινώνεται στην αναζήτηση της ζωής και ματώνει σε αυτό και γίνεται ολόκληρος μια ματωμένη αίτηση. Είναι αυτό που θεραπεύει τι αισθήσει του. Του γίνεται χειρουργική επέμβαση και αρχίζει και βλέπει φυσιολογικά. Και φυσιολογικά, ποιο είναι πίσω από την ασχήνεια να βλέπω τη δυνατότητα και την ομορφιά. Και να βλέπω ότι ο κάθε άνθρωπο αξίζει να τον θαυμάζουμε, να τον πιστευόμαστε και να τον αγαπούμε. Αλλιώ ο άνθρωπο ζει την απελπισία τη εξυπνάδα του και της συναισθηματική του καταράκωσης πως ξεκινάει αυτή η πνευματική αναζήτηση ποια είναι η προσδοκία αυτής της πνευματικής αναζήτησης ποια είναι η προοπτική γιατί είπαμε να, είναι, να βρούμε ποιο μας, η προοπτική της ζωής μας να δούμε ποια είναι η προοπτική ζωή του χριστιανού να διαβάσουμε κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος είδα άνθρωπον εν Χριστό προετών 14, είτε εν σώματι ουκίδα είτε εξ, εξ, εκτός του σώματος ουκίδα ο Θεός είδε αρπαγέντα των Τιούτων έω τρίτου ουρανού και είδα των Τιούτων άνθρωπων είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκίδα ο Θεός είδε ο Τυρπάγης των Παράδεισων και ήκουσεν άριτα ρήματα «Α ουκ εξών ανθρώπων λαλίσαι» Αυτό που μοιάζει αν παραμύθι είναι αφικτόν στον τον άνθρωπο Προοπτική της ζωής μας είναι να ακούσουμε τα ρήματα να, υφαρπαγή, να αρπαχθεί ο άνθρωπος στον παράδεισο Δεν είναι η προοπτική του χριστιανού να είναι ένας καλός άνθρωπος να κάνει μια καλή οικογένεια νόμιμη και ηθική αλλά και η προοπτική και η δικαίωση της ηθικής του είναι ο αρπαγμός του. στον τον παράδεισο είναι αυτή η πνευματική ανάβασης είναι η ικανοποίηση αυτής της πνευματικής του περιέργειας της πνευματικής του ανησυχίας. Αυτή λοιπόν η αναζήτηση είναι που ταπεινώνει τον άνθρωπο η διεκδίκηση αυτής είναι που συντρίβει τον άνθρωπο και εκεί που είναι συντετριμένος νιώθει πανίσχυρος γιατί άνοικε συντετριμένος ήδη μπήκε στη δρομολόγηση της αλήθειας του μπήκε ήδη στο, ε, ήδη μπήκε σε αληθινή τροχιά της ζωής μέχρι τώρα ζούσε την ψευδέστηση όταν εντάξει και ζωντανό, Αλλά πήρε λάθος δρόμο Τι να το κάνεις Να σε ζωντανό και να πας σε λάθος κατεύθυνση Η συντριβή του ανθρώπου Σε αυτή την αναζήτηση Είναι που γεννάται Μέσα σε αυτήν την αναζήτηση Και είναι αυτό που λέει στη συνέχεια Θα το μελετήσουμε άλλη στιγμή Όταν είμαι Αδύνατος Τότε νιώθω δυνατό. Αυτά Η λογική Της ερωτικής μας κουλτούρας Δεν το ανέχεται Ο Απόστολος Παύλος θέλοντα να χτυπήσει του ψευδοπροφήτες τη εποχή του Που διαφήμιζε τα χαρίσματά του Λέει Εγώ καυχόμαι για τις ασθένειε μου Η διωγμοί η ύβρις οι μαστιγώσει, οι φυλακίσει, αυτό είναι το καύχημά μου. Οι θλίψει μου είναι το καύχημα. Ποιο μπορεί να πει ότι η θλίψη μου είναι ο πόνο μου για το σύντροφο, συ... ή το καύχημά μου είναι η θλίψη μου και ο πόνο μου και η αγάπη μου για του συντροφών μου. Το καύχημά μου είναι που με έχει βασίλισσα και πριγκίπισσα και μου πήρε ένα αυτοκίνητο, α κάτσει καλά. Και εξωγικό ένα εξωγικό να σπίτι, πώ φροντίζει, ο ανδρούλι μου. Αυτό είναι το καύχημά μα αύχημά μας δεν είναι ο πόνος της αγάπης για τον άλλον σημεριζόμενοι το βάθος του είναι μας γιατί είμαι θα πτωχή. η πτωχή μας δεν είναι γιατί δεν διαβάσαμε βιβλία, δεν, πήγαμε, δεν είχαμε κουλτουριάρικα ενδιαφέροντα να πάμε να, δια, να δούμε κινηματογράφους να του αναλύσουμε και συζητήσουμε η φτώχεια μας είναι που δεν την προοπτική του παραδείσου στην ζωή μας δεν δώσαμε την Προπτική του να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας Δώσαμε προπτική του να αποκαλυφθεί ο Θεός η ζωή μας Μια εκκλησία που δεν δίνει αυτό το ήθος Δεν είναι εκκλησία, είναι ένα ίδρυμα Που έχει κάποιους ανάπηρους και τους παρηγορεί Με το στυλ ο Θεός θα σε βροντίσει μην να είναι άντρα Ο Θεός θα σε βοηθήσει θα κάνεις παιδάκι ο Θεός μίστε με θα σου βρει μια γυναίκα όπως την θέλεις και όμορφη και του, του κατηχητικού τέτοιες παρηγοριέ θέλουμε αυτό δεν είναι εκκλησία είναι απάτη η εκκλησία είναι αυτή που δρομολογεί μέσα από μια επώδυνο διαδικασία την αναζήτηση της ζωής όταν ο άνθρωπος ξέρετε μπει σε αυτό το λύκυ θέλει ανδρείο φρόνημα για να αντέξει αν μπει σε αυτό το λούκι και παρά τις πτώσεις του πέφτει και αλλά εκεί διατηρεί με ανδρείο φρόνημα αυτή την προσδοκία αυτός πραγματικά είτε είναι άντρα είτε γυναίκα θα είναι λεβεντιά στο γάμο του θα είναι λεβεντιά και στο μεγάλο με τον παιδιών του γιατί έχει μέσα του ανοιχτή τέτοιοι ορίζοντες που δεν κολλάει, δεν κολλώνει αυτός το καταλάβατε αυτό σημαίνει ερωτική δυνατότητα Όχι αυτά τα μίζερα ε, τώρα, Είναι ικανός ή δεν είναι ικανός Είναι αρρωστιάρης ή δεν είναι αρρωστιάρη. Θα μου κάνει όλα τα κόλπα ή δεν μου κάνει όλα τα κόλπα Και έχει κολλήσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία σε αυτό το πράγμα Δεν είναι φτώχεια Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αναστήσει Αν ο άνθρωπος ξέρετε έχει αυτή τη δύναμη την εσωτερική Μεταφέρεται αυτό και στον σύντροφόν του Και όλη τη ζωή είναι μια προσευχή και είναι μια ελπίδα ανανέωσης ακόμη και σωματικά ανανεώνεται ο άνθρωπος θα δούμε στη συνέχεια την πέραση η ώρα πως σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτόν τον χωρίο του Αποστόλου Παύλου όταν ο Αποστόλος Παύλος δοκιμαζόμενος ο οποίος ακολαφίζεται υπό του σατανά παρακαλώντας τον Κύριο τρεις φορές είδατε μιλάμε άμεσα με τον Θεό τρεις φορές να του πάρει τον πειρασμό και όταν λέει τρει εννοεί πολλάκις λέει ο Κύριος αρκίσει η χάρης η γαρ δυναμί, δυναμίζουμε να στενείται τελειούται ξέρετε όταν έχεις το πρόβλημά σου και δεν γίνεται να κάνει με ικανοποίηση τη φιλαυτίας σου αλλά έχει να κάνει το, το αίτημά σου Με την αναζήτηση ζωής και πα απέναντι από τον Θεό Και μιλάς τετα τετ Ήδη μαθαίνεις να αντικρίζεις Τον Θεό Εάν αντικρίζεις τον Θεό Δεν θα έχεις τη δύναμη να αντικρίζεις τον άνθρωπο σου Αυτό σημαίνει η προσωπική σχέση Όταν έχεις τιμότητα, Την ταπείνωση να πα να εκτεθεί Στον Θεό Να ογάλιστα ψυχά σου Και τον έχει απέναντι σου και να συνομιλείς Τότε είσαι ικανός να συνομιλήσεις με τον συνανθρωπό σου. Με σωστού όρου και με σωστέ προποθέσει. Αν είσαι συγκλωβισμένος στον εαυτό σου, στις ενοχές σου, στα άχη σου και απλώ διαλέγεις με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να συνομιλήσεις με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον κοιτάξεις στα μάτια. Ο άνθρωπος χρειάζεται να κοιτάξει τα μάτια των θεών, να εκθέσει τον εαυτό του, να βάλει τα σώψη χάτρων θεών με απλότητα, με καθαρότητα, για να έχει δυνατότητα να έχει καθαρή σχέση και με τον σύντροφό του.